Σα πάντα όμως συντονισμένοι στα στο 95,8 Μας ακούτε είτε μέσω του ραδιοφόνου σας είτε μέσω του υπολογιστή σας Και πάμε τώρα στο, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδιάς ε, Προκλήθηκε ιδιαίτερη αναστάτωση στους εργαζόμενους και όχι μόνο Από τα όσα δημοσιεύτηκαν πριν από λίγες ημέρες Σχετικά με ενδεχόμενο κλείσιμο της Βιβλιοθήκης της πόλης μας. Μια βιβλιοθήκη με ιστορία, με μεγάλο έργο βεβαίως για την, για την περιοχή μας. Τα δημοσιεύματα περί συγχωνεύσεων στις βιβλιοθήκες γενικά της χώρας για εξοικονόμηση λειπόρων. Προκάλεσαν αυτή την αναστάτωση. Έχουμε και μία διαμαρτυρία από τον Όμιλο Φίλων τη Βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε το 2009 και κάποιες παρεμβάσει που σχεδιάζονται. Έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή και την πρόεδρο του Συλλόγου φίλων βιβλιοθήκης Λιβαριά, την κυρία Βέρα Πελέκη Κυρία Πελέκη καλή σα ημέρα. Καλημέρα σα. Ε, ήθελα να συμπληρώσω λίγο. Όχι ναι. μόνο ετέθη ε, ε, θέμα ή για συγχώνευση ή για κατάργηση βιβλιοθηκών. Ναι. Και τα δύο είναι πολύ ανησυχητικά ναι. Η συγχώνευση είναι το πρώτο στάδιο Είναι πιο light <σ conquistadors> Ναι <άκνω> αλλά δεν και μπορούμε να ξέρουμε του. ποτέ Πόσο γρήγορα θα έρθει και το δεύτερο Ναι αυτό ακριβώς Και εσείς εκφράζετε την ανησυχία σας ε, Θα είναι Θα <σχ> είναι αρνητικό Πολύ αρνητικό για την ευρύτερη περιοχή ε, Αν τελικά ε, κλείσει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδιάς Η Δημόσια ναι. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη ε, θα είναι Πάρα πολύ αρνητικό, είναι ένας πολύ σοβαρός πυλώνας πολιτιστικό της πόλης και όχι μόνο της πόλης αλλά και της ευρύτερη περιφέρειας γιατί η δράση τη επεκτείνεται στην ευρύτερη περιφέρεια και σε μέρο τη Φογκίδος και σε μέρο τη Έβοιας και θα είναι βέβαια πολύ λυπηρό διότι σε αυτή την πόλη Δυστυχώ δεν έχουν μείνει πολλά πράγματα για τα οποία πρέπει να είμαστε περήφανοι η βιβλιοθήκη μας είναι κάτι για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι ε, τι επιπτώσει πιστεύετε ότι θα, θα έχει, Κοιτάξτε, τι... να σα πω μερικά στατιστικά ναι. στοιχεία. Η βιβλιοθήκη διαθέτει πάνω από 100.000 τόμου, περιοδικά, εφημερίδε, DVD, CD και έχει ε, 10.500 εγγεγραμμένα μέλη, δηλαδή είναι περίπου το 45% του πληθυσμού του Δήμου Λεβαδέων. Ε, και έχει 20.000 δανεισμού ετησίω. Και πάνω από 150 άτομα που επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη μας καθημερινά. Και όχι μόνο αυτά τα 150 άτομα, αλλά και τα σχολεία και η εκπαιδευτική κοινότητα που έχει αγκαλιάσει στη βιβλιοθήκη. Καθημερινά έχει πολλούς μαθητές και φοιτητές που δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τους 150 επισκέπτες της βιβλιοθήκης που πηγαίνουν και συμβουλεύονται και, είτε η διαδικτυακή πύλη τη βιβλιοθήκης είτε τους, τα βιβλία τη. Και, το και πολλά προγράμματα υπό... τα οποία... Ένα έρθει. από τα πλήγματα αυτά <laughs> είναι. Μετά, μέσα στο καλοκαίρι έχουν προβληθεί πάρα πολλές δράσεις, και το χειμώνα βέβαια υπάρχουν πολλές δράσεις, ε, όπως τα μαθήματα νέων τεχνολογιών που γίνονται άνοιξη και χειμώνα, καθώς και μαθήματα από απόσταση, τα e-learning, ε, Επίσης δράσεις για μαθητές με πολλούς εθελοντές, πέρυσι υπήρξαν 35 δράσεις με μαθητές από εθελοντές παιδαγωγούς που είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό φέτος θα ανανεωθεί με συμμετοχή τουλάχιστον χιλίων παιδιών της περιοχής. Φανταστείτε λοιπόν τι μεγάλο πλήγμα θα είναι αυτό για την πόλη μας. Αυτά είναι δεικτικά μόνο μερικά πράγματα που σα λέω. Αυτή την επιστολή διαμαρτυρία την έχετε στείλει και στον Υπουργό Παιδείας. Είναι... Ναι, ναι έχουμε, έχει κοινοποιηθεί παντού και βέβαια θα υπάρχουν και άλλες δράσεις. Θα, θα δώσουμε στατιστικά στοιχεία τώρα, θα δώσουμε ε, έμφαση στις δράσεις της Βιβλιοθήκης γιατί αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Και πιστεύω ότι θα έχουμε και την αρρωγή των πολιτών και των φίλων της βιβλιοθήκη που θα του ζητηθεί ίσως η υπογραφή τους να προσυπογράψουν κάποιο κείμενο ώστε να, αυτή η διαμαρτυρία να έχει πιο επίσημο χαρακτήρα. Είστε σε επαφή σε κοινωνία με τους τοπικούς φορείς. Ναι, ναι... είμαστε σε επαφή. Mm. Έχουμε ήδη κάνει κάποια βήματα και κάποιες mm. επισκέψεις. Αυτό θα συνεχιστεί και ελπίζουμε και εκείνοι να, να μας βοηθήσουν να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια ώστε να είναι πιο συντονισμένες οι προσπάθειές μας. Έχετε συναντηθεί με τους πολιτικούς, με τους βουλευτές? Έχουμε συναντηθεί με κάποιους και σήμερα, επειδή αυτό όλα γίνανε την Παρασκευή. Ναι, ναι, μάμε την προηγούμενη Τετάρτη. Ε, όπως... κάποιες δράσεις και συναντηθήκαμε ήδη με κάποιους και σήμερα ε, υπολογίζουμε να συναντηθούμε και με άλλους φορεί. ναι. Ναι. Ε, σας λένε ότι μπορούν να κάνουν κάτι ή ότι δεν περνάει. Κοιτάξτε. Και... Ε, <laughs> δεν θέλω να είμαι υπεραισιόδοξη. Ναι. Ε, ούτε θέλω όμως να είμαι και απεσιόδοξη πιστεύω να θελήσουν να κάνουν κάτι το να μπορώ ε, το πιστεύω δεν υπάρχει δεν μπορώ υπάρχει δεν θέλω mm -hmm. για μένα mm -hmm. ε, και πιστεύω να θελήσουν γιατί είναι μεγάλο πλήγμα γενικά για όλους μας αν κλείσει η βιβλιοθήκη ή αν συγχωνευτεί ή αν το κέντρο τη πάει κάπου μακριά από μας όλα αυτά έχουν επιπτώσει σε όλους μας ναι, δεν μπορώ ναι. να σα πω περισσότερο τώρα, θα ξαναμιλήσουμε εγώ. Επιστεύω ότι θα έχω θετικέ αντιδράσει. Θα έχουμε θετικέ αντιδράσεις. Βέβαια, ε, το θέμα είναι κεντρικά τι θα γίνει, τι θα αποφασίσει η ε, κεντρική είναι το θέμα, εξουσία. Ε, δεν ξέρω τι περνάει εκεί. Είναι πάντα, πάντα και προχειά, το οι τοπικέ κοινωνίε, πιστεύω, ο κόσμο που πρώτα πρέπει να αντιδράσει. Και έτσι πιέζονται και οι φορεί. Ο, ο, ο κόσμο πρέπει, να, ναι, ναι, ναι, πρέπει ναι. να δράσουμε. Ναι. Ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί και η <συσίλια> ναι, ναι. κοινότητα έχουμε ξεκινήσει με την μέρα του κόσμου γιατί έχει, ε, η βιβλιοθήκη μας έχει μεγάλη και τα blogs της, και το facebook και ε, τα twitter που έχει, έχουν πάρα πολλά μέλη και α, άμεσα ενημερώνονται για το τι συμβαίνει στη βιβλιοθήκη, τα προβλήματά της, τα, τα σχέδιά της, τι καινοτόμες δράσεις έχει. Και... και τη μόρφωση του λέω δεν μπορεί να τη μετράμε μόνο με... με τα χρήματα, ο κόστο. Όχι βέβαια. Αυτό είναι το πιο και σημαντικό. Διότι ε, ο πολιτισμό, αν είναι μια από τι βαριέ βιομηχανίε τη χώρα, θα ήταν κλιματικό λάθο να καταργήσουμε ή να συγχωνεύσουμε ένα από τα καλύτερα εργοστάσια παραγωγή πολιτισμού, νομίζω. Ε, Δυστυχώ απαξιώνεται γι' αυτό σιγά σιγά. Όπω ναι, ε, γρήγορα θα έλεγα, όχι σιγά σιγά. Ναι, ναι, Έχει ήδη απαξιωθεί. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι ευθύνη όλων μα. Όλοι μαζί έχουμε ευθύνη. Και αν όλοι μαζί δεν δράσουμε, δεν πιστεύω ότι οι φορεί μόνοι τους μπορεί να κάνουν κάτι. Όλοι μαζί πιέζουμε. Κύριε Πελέκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εμείς θα το παρακολουθούμε το θέμα και είμαστε στη διάθεσή σας Εγώ όπου σας μπορούμε να βοηθήσουμε. Ε, καλή σας ημέρα. Καλή,